Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα μικρό καταπράσινο δάσος, όπου τα δέντρα έφταναν μέχρι τα σύννεφα και τα λουλούδια είχαν χρώματα που δεν υπήρχαν πουθενά άλλου, ζούσε μια μικρή νεράιδα που την έλεγαν αέλια.